Στοίχη 11 ω 24. Η διδασκαλία και το αποστολικό έργο του Παύλου προέρχεται από τον Θεόν. 11. Σας γνωστοποιώ δε αδελφοί ότι το Ευαγγέλιο που εκηρύχθη σας από εμέ δεν είναι επινόημα ανθρώπου. 12. Διότι όχι μόνον οι λυποί Απόστολοι, αλλά και εγώ δεν παρέλαβαν αυτό από άνθρωπον, ούτε το ειδιδάχθην από άνθρωπον. Αλλά παρέλαβαν αυτό κατευθείαν δι' αποκαλύψεως του Θεού, ο οποίος αμέσως μου εφανέρωσε και μου απεκάλυψε τον Ιησού Χριστών. 13. Ότι δε με υπερφυσική αποκάλυψη μου παρεδώθη από αυτόν τον Θεόν το Ευαγγέλιο, αποδεικνύεται από την κατά το παρελθόν δράση μου. Διότι την διαγωγή που έδειξα κάποτε, όταν οικολούθουν τον νόμων και τα έθιμα των Ιουδαίων. Ήκούσατε δηλαδή ότι υπερβολικά κατεδίωκαν την Εκκλησία του Θεού και προσεπάθουν να την καταστρέψω. 14. Και προόδευα στον των Ιουδαϊσμών περισσότερων από πολλούς συνομιλικάς μου στο το έθνος μου και δείκνιον περισσότερων από αυτούς ζήλων υπέρ των παραδόσεων που παρελάβομαι από τους πατέρας. 15. Όταν όμως ευηρεστήθη ο Θεός, ο οποίος με εξεχώρησε και με εξέλιξε από τον καιρό ακόμη που είμαι στην κοιλία της μητρό μου και με κάλεσε δια της χάρη του, χωρίς εγώ από τα έργα μου να είμαι άξιος δια μια τέτοιαν εκλογή. 16. Δια να αποκαλύψει τον ιόν αυτού εις το βάθος της ψυχής μου, δια να τον κηρύττω μεταξύ των εθνών, Ευθύ δεν συνεβουλεύθειν σάρκα και αίμα, δηλαδή ανθρωπόντινα ιονδήποτε. 17. Ούτε ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα προς συνάντηση των Αποστόλων που είχαν κληθεί προεμούι στο Αποστολικό αξίωμα, αλλά επήγα στην Αραβία και πάλι επέστρεψε στην Δαμασκόν. 18. Έπειτα, με τα τρία έτη αφού το επέστρεψε στον Χριστόν, ανέβηνε σ' Ιεροσόλυμα διαναγνωρίσω των πέτρων και έμεινα πλησίον του 15 ημέρας. 19. Άλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδον, παρά μόνον των Ιάκωβων, των αδελφών του Κυρίου. 20. Από αυτά που σας γράφω αποδεικνύεται ότι το Αποστολικό αξίωμα και το Ευαγγέλιο δεν τα έλαβα από άνθρωπον ούτε από άλλων Απόστολων. Είναι δε τα αυταλήθεια αλήθεια και ιδού βεβαιώνουν όποιον του Θεού ότι δεν ψεύδομαι. 21. Έπειτα μετά τη διαμονή μου αυτήν η Ιεροσόλυμα, ήρθανε στα μέρη της Συρίας και της Κυλικία. 22. Ήμην δε άγνωστος προσωπικός σας εκκλησίας της Ιουδαίας, που από τον Ιουδαϊσμόν επέστρεψαν εις Χριστόν και διατελούν εν κοινωνία μετά του Χριστού. 23. Μόνον δε ήκουαν συνεχώς οι χριστιανοί των εκκλησιών αυτών, ότι εκείνος ο οποίο άλλοτε μας κατεδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστη την οποίαν άλλοτε προσεπάθη να αφανίσει. 24. Και δοξολόγουν των θεών για τη θαυματήνη αυτή μεταβολή μου.